Κεφάλαιο ε σελίδα 962 Στίχη 1-5 Ενίκε τη πίστεω Καθένα που πιστεύει με πίστην ζωντανήν ότι ο Ισού είναι ο θεάνθρωπο Μησία, έχει γεννηθεί πνευματικό από τον Θεό, και καθένα που αγαπά τον Θεόν, ο οποίο τον εγένεσε πνευματικό, φυσικά αγαπά και τον αδελφό του που έχει γεννηθεί από τον αυτόν πατέρα. 2. Με αυτό δε το σημείο γνωρίζομαι ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού όταν δηλαδή αγαπόμεν τον Θεό και φυλάττωμεν τα συντολά του. 3. Διότι το συνίσταται η προ τον Θεό αγάπη, ιστονατηρώμεν τα συντολά του. Και εντολέ του δεν είναι πιεστικέ και δυσβάστακτη και ακατόρθωτη. 4. Και δεν είναι βαρύ η εντολέ του, διότι κάθε τύπο που έχει αναγεννηθεί από τον Θεό νικά τον κόσμων, ο οποίος μας γίνεται εμπόδιον με την αντίδρασή του ή στην τήρηση των εντολών του Θεού. Και αυτή είναι η νίκη που ενίκησε ο νοριστικός των κόσμων, η νικη που ενικησε ο των κοσμων η πίστη μας, που είναι φως διαλύον την εν πλάνην και δύναμη νέας πνευματικής και αγίας ζωής, αντιθέτου προς την φαυλότητα του κόσμου. 5. Ποιος άλλος νικά τα θέλγητρα και ανοιγένει την αντίδραση και τον κατά πόλεμον πόλεμων του κόσμου παρά μόνο εκείνος που με πραγματική αφοσίωση πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού